Ερεγλέδια σήμερα Κυρία μου και κυρία μου Καλη σου μέρα Και κεφιά ο οχολύπτης Καλή σας μέρα Καλώς ήρθατε στον τοίχο Καλή σας μέρα λοιπόν Κυρίες μου και κύριοι Εδώ είμαστε Γιάννης Λαζάρο εδώ Για να δω Θα σας έλεγα όχι και το 2 6 αλλα δεν κάνει τούτου του του. Οπότε, -ta. ξέρω ότι μπορεί να φτιάξει την πορεία. -ta. Στείλτε σήματα καπνού, στείλτε ε, με τη σκέψη αυτό, ρε παιδί μου, πώ το λένε να πούμε. -ta. Θα πιάσω στον αέραγο μη στεναχωριέστε. -ta. Οπότε, λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρία μου και κυρίε μου, με καλημέρα. Σε όλου τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Και από αέρος-αέρος Αλλά και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Και στη Θεσσαλονίκη Στην Αθήνα Εκεί στην Ανώ ε, Κυψέλη Στου Γκίζει ειδικά Είναι ένα καινούριος φίλος εκεί Ο οποίος ακούει να συνταξιούχος Μαζί με την κόρη του Και άλλοι φίλοι Στην Πτελεμαΐδα, στη Νάουσα Στη Βέρια Στην Εμαία και στο έξωτερικό, μην ξεχνάμε το έξωτερικό. Να έχετε ακόμη μια καλή μέρα και... Από καρδιάς και... Ενώ στα πλατό τρέχει ο φίλος μας ο Τατλισσές Φρακτυλαρ... Βέβαια δεν μπορεί να τρέξει τώρα διότι έφαγε ε, Τον γάζω σαν με καλάσνικο πριν ένα-δυο χρόνια φαγε 4 4-5 σφαίρες στο κεφάλι <Φιλίκο> από Καλάσνα <-φαλαζή. Φιλίκο> αυτό είναι, φαντάζεστε κρανίο έχει <Φιλίκο> λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο πριν να... ξεκινήσουμε <Φιλίκο> <Φιλίκο> <Φιλίκο> να ρίξουμε μια ματιά στις θεατρικές παραστάσεις που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία 24 ώρα γέλαγα χθε. τι να κάνω δεν γίνεται να μην γελάσω μου λέει... Μου έστειλε ένα μήνυμα ένα φίλος Ο οποίος ανακάλυψε το ε, βιογραφικό ενός μεγάλος τελέχους, του ΣΥΡΙΖΑ Μεγάλος σου λέω τώρα Από αυτά τα οποία την επανάσταση την παίζουν στα δάχτυλα του, του αριστερού ποδιού Είναι λέει ειδικευμένος στην ιαπωνική οικονομία Να, πα, πα, πα, πα, πα. Ναι Οπότε... Αν σας προτείνουν μεθαύριο να δέσετε κανένα μαντήλι στο κεφάλι και να κάνετε απεργία, α, μη σας φανεί καθόλου παράξενο. Έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει από τέτοιους φωστήρες και τέτοιους επαναστάτες. Έλα που έρχομαι και δικαιώνομαι, και δεν θα το ήθελα καθόλου, ονομάζοντάς τους «κοινωνικά σα πρόφητα». Λοιπόν, κυρία μου και κυρίε μου, τι να κάνουμε. Βέβαια, το δυστύχημα για μα και για εσά εκεί, τους ακροατέ, είναι ότι πια δεν, ανάμεσα σε αυτά τα κοινωνικά σαπρόφυτα δεν μπορούμε να κάνουμε σλάλομ. Έχουν κατακλείσει τα πάντα, έχουν διαλύσει τα πάντα έτσι. Είπαμε, παλιότερα γινόταν ένα σλάλομ και ζούσες λέμε τώρα, ρε παιδε. Τώρα ανάμεσα σε αυτά τα κοινωνικά δεν γίνεται. Έχουν κατακλείσει τα πάντα. Πώ είναι εκείνο το πλανκτόν που απλώνεται. Στη θάλασσα να πούμε και δεν αφήνει αέρα στα ψάρια να αναπνεύσουν Κάτι τέτοιο αυτό είναι Έτσι να το φαντάζεστε το κοινωνικό σαν πρόφητο, Το οποίο έχει απλωθεί από Εύρω μέχρι γάβδο Αναζητώντας κάθε 15 ή κάθε τέλος του μήνα Στον πεζαχτά του αυτά τα οποία θα αρμέξει από τη Γελάδα. Την ε, Γελάδα. Αχ, η οποία ξέρω αν έχει γάλα. Αχ, τι να σου πω. Μάλλον έχει, έχει, αλλά είναι δανεικό το γάλα. Τη το κάνουν μετάγκηση. Και η ίδια το πληρώνει σε τόκου. Τη κόβουν το κολομέρι, τη κόβουν διάφορα κομμάτια από το σώμα της Έτσι λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο, σήμερα, σήμερα που μιλάμε, ε, έχουμε κι άλλη σύνοδο κορυφή. Και άλλη σύνοδο κορυφή στη Ρήγα, πάνω στη Λετωνία. Εκεί λοιπόν, ηリμον... Όχι, δεν θα γίνει Eurovision. You're... Σύνοδο κορυφή είναι You're... δεν είναι Eurovision, είναι κορυφή. I... Σύνοδο κορυφή έχουμε στη You're... Λετωνία, λοιπόν στη Ρήγα, Όπως στο πάλκο θα You're... είναι πρώτο όνομα ο, ο Τσίπρας. You're... Και προσέξτε, You're... κυρία μου και κυρία μου, σα αφορά. Σα αφορά. Σα αφορά πάρα πολύ. Θα ζητήσει ενιαία συμφωνία με επενδυτικό πακέτο θυμόσαστε τι λέγαμε προχθές ότι εντελώς τυχαία το συζήτησε η Μέρκελ με τον Ολάντ και εντελώς τυχαία το εξέφρασε και στην ομιλία του στον Σέβ, ο κύριος Τσίπρας οπότε πηγαίνει εκεί περιμένοντάς τον με ανοιχτές αγκάλες η Μέρκελ, το τσιράκι της, το φερέφωνο τη ο Ολάντ και όλα τα άλλα ε, εκεί πέρα τα οποία το παίζουν ε, Κάτι είναι αυτή στη σύνοδο κορυφής Εκεί πρωθυπουργή καταλαβαίνεις <Συσχε> Ναι ομότιμοι <Συσχε> Θέλουν να είναι μακροχρόνια Η λύση με επενδυτικό πακέτο <Συσχε> Θα ξαναρωτήσουμε ερωτή... Ερωτήματα Απλών ανθρώπων <Συσχε> Αύριο το πρωί Εκεί στη ρίγα πάει ο κύριος Τσίπρας Και τους λέει πόσα σας χρωστάμε ρε 400 δις. πάρτε τα <Συσχε> Ντούκα της, πάρτε τα Εκείνη η απορία η δική μας είναι Την επόμενη μέρα πως θα πληρώσεις Αυτό για το οποίο αγωνιά καθημερινά Τους μισθούς, του στρατού σου δηλαδή και τις συντάξει. Απλό ερώτημα βάζουμε Θα αρχίσεις πάλι να δανείζεσαι ε? Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου Και γιατί σου το λέμε αυτό αγαπητέ μου Υπάρχουν δύο καταπληκτικά ρεπορτάζ Τον τοίχο. Καταπληκτικά ρεπορτάζ Το ένα είναι της... Μαρία της Τσολακίδη Η οποία έχει αναδειχθεί σε Έχει το πως το λένε Το χάρισμα, το χάρισμα. Ότι γράφει πριν μια εβδομάδα, Γίνεται μετά από μια εβδομάδα, Χώρια που το ανακαλύπτουν και οι μεγαλοαναλυτές Λοιπόν και Πάνω στα χνάρια της γράφουν Λοιπόν το ένα είναι αυτό Το οποίο είμα... είμαστε έτοιμοι λέει, Για την τελική παράδοση Μπείτε και διαβάστε το Δεν χάνετε τίποτε και το άλλο είναι το Ελλάδα έχει λουκέτο του ξενοφόντα του Ερμίδη όπου συνάδει με τα πακέτα και τις τελικές μακροχρόνιες συμφωνίες τις οποίες ζητάει ο κύριος Τσίπρας. <Συσίλια> Ωραίο τραγούδι. <Συσίλια> Σας βάζουμε ευχάριστα σήμερα. <Συσίλια> Έσκασε ο χολύπτης τώρα γιατί δεν το ξέρει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν πολλές, Λινάρα μου, συνάδει που λέτε αυτή, αυτή η ανάλυση, αυτό το ρεπορτάζ του Ξενοφόντα με, την, με τα πακέτα που ζητάει ο, τα μακροχρόνια και τι συμφωνίες που ζητάνε οι, οι αριστεροί πια κυβερνήτες της Ελλάδα διότι ε, ό,τι πακέτο όπως σημειώνει εν ολίγεις, διαβάστε το, είναι καταπληκτικό, διαβάστε το αναλυτικά όπω σημειώνει εκεί εν ό,τι πακέτο και να σου δώσουν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, δεν, χρειάζεσαι να είσαι, δεν χρειάζεται να είσαι καθηγητή πανεπιστημίου, να ξέρει ότι. από τον πάτο δεν ξεκολλάς με τίποτα. Μάλλον δεν πρόκειται να πάρει ανωδική πορεία. Διότι όπω έχουμε μα τα ξαναείπει, και η οικονομία μια χώρα είναι όπω η οικονομία του σπιτιού σου. Δανικά, δανικά, δανικά θα στο πάρουν το σπίτι στο τέλο, και να ήταν αυτό μόνο, θα σου πάρουν και τη γυναίκα, θα σου πάρουν και το παιδί, αλλά και εσένα τον ίδιο. Με αυτές τις πολιτικές κυρία μου και κυρία μου δεν γίνεται να πας μπροστά και βλέπετε διαπιστώνετε και οι ίδιοι δηλαδή ότι ουσιαστικά στην Ελλάδα όλοι χορεύουν, τους βαράει τον Νταϊρέ για όσους δεν ξέρετε παραπέρα τι είναι ο νταιρε. θα έχετε δει εκεί στις υπηρώτικες ζυγε έναν που κρατάει ένα στρογγυλό πράγμα και του βαράει κρατωντα το ρυθμό αυτο είναι ο νταιρε λοιπόν τους βαράει τον Ταϊρέ λοιπόν οι... οι ενωμένοι τους φασιστικοί Ευρώπη και χορεύουν εδώ συμπολιτευόμενοι και αντιπολιτευόμενοι σαν τον Σαμαρά <Το όλοι μαζί λοιπόν αυτοί δουλεύουν για την ε... οριστική επικράτηση του ναζιστικού μορφώματος που λέγεται η Ευρώπη και έτσι λοιπόν θα είναι στην Ρήγα και ο κύριος Σαμαράς <Το> θα πάει και ο κύριος Σαμαράς <Το> διότι πρέπει λέει ε να βοηθήσει και αυτός, να βάλει πλάτη και αυτός, εξάλλου όπως είδατε προχθές δήλωσε ότι δεν θα αντιπολιτεύονται λέει μέχρι να μπουν οι υπογραφές Συμφωνία λέει θα την ψηφίσει αρκεί να μην υπάρχουν υφεσιακά μέτρα Πόσο ακόμη ρε αδερφέ μου να, θα σε φτύνουν και θα πιστεύεις ότι ψυχαλίζει Είναι δυνατόν να ζητήσει ο Σαμαράς ένας εκ των εκτελεστών των εντολών να λέει αυτός ένας εκ των δημιουργών. Ορίστε παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Τα τηλέφωνα μας ξέρω εγώ τι να σου πω. Θα σε γελάσω. Κάηκαν μάλλον από τον κυραυνό και δεν να επανέλθουν. Πάμε στο ΕΣΠΑ. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Δεν παραπονιέμαι, αγαπητέ μου. Απλά μεταφέρω ειδήσει Εγώ δεν είμαι τίποτα ένας άχθος αρούρης. Με έπιασες. Α, έχει μπει πρόγραμμα. Για πε μου, για πε μου, μπίτσαν οι έρευνες για τις πλημμύριες της πνιγμένης τσάρτα. Μπίτσαν. Αμπίτσαν. Αμπράβο, εντάξει. Βίτσαν οι μου μιλάει εδώ ο κυβερνητικό από τι πλημμύρε Θα φαν καλά μέχρι και οι κατσαρίδε. Λοιπόν, που λε, ναι, στο ΕΣΠΑ θα πάει. Τι περίμενε να απαντήσει το κυβερνητικό στέλεχο. Να μείνουμε όμως αγαπητέ μου κυβερνητικέ και όλοι οι άλλοι φίλοι που ακούτε στο ότι δεν θέλει να μην υπάρχουν υφεσιακά μέτρα Διότι προσέξτε Με αλλαγή πολιτικής ο Σαμαράς τα λέει αυτά Δεν σας τα λέμε εμείς Μπορεί να βγούμε από, το μνημο... από τα μνημόνια σε 18 μήνες Έλα μωρέ Έλα μωρέ κάνει υπομονή άλλους 18 μήνες Θα σε ξαναβγάλει ο Σαμαράς Και η παρέα του από τα μνημόνια Εξάλλου κύριε Σαμαρά μου ποια μνημόνια Τη βραδιά που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα μνημόνια ο Αλέξης Όπως σε, μια, σε έναν ερωτικό παραξισμό ένας εραστής Έπεσε πάνω στα μνημόνια ο Αλέξης και με τα δόντια του Χρακ! Τάσκησε τα ζαρδιαίτε τα, τα μνημόνια Ναι που λες μεγάλε Αυτές οι παραστάσεις θα λάβουν χώρα Άρχισαν δεν να λαμβάνουν χώρα Εις την τη της Λετωνίας Και οι εντόπιες εδώ παραστάσεις είναι καθημερινή θάνατη Καθημερινή απόγνωση Καθημερινό αχ και βαχ Αναξιοπαθούντων Τους οποίους οδήγησαν στη σφαγή αρόστων, Ασθενών οι οποίοι δεν έχουν Στον ήλιο μοίρα Και όλων των ανθρώπων Οι οποίοι δεν έχουν Ενταχθεί Στον συρφετό των ψηφοφόρων Πράσινων, γαλάζιων, ροζ Κίτρινων όπως θέλεις Πες, πες τους. Διότι ενταγμένοι εκεί ξέρει, γλύφουν κανένα κοκαλάκι και νομίζουν ότι επιβιώνουν. Έτσι λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, κάτσε να σα φτιάξω λίγο κι εγώ τώρα. Μπού, μπου, μπου, φτιάξω ένα από τα φεντικά, ο Σόιμπλε σε απειλή με χρεοκοπία. Για μία ακόμη φορά θα είναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, να πούμε η εκατοστή, η εβδομικοστή, στη σειρά που σε απειλή με χρεοκοπία. Τι να σου πω, χιλιάδε φορέ έχει απειλήσει. Αν δεν υπογραφεί μέσα σε 6 εβδομάδες Χρεοκόπησες μεγάλη ού! Σκιάξου ού! Σε σκιάζω Βέδει <Κι> <Κι> Θεοδοσία μου στελες ένα mail Και μου το γνωστότατο Γιούρι Θα σου πω ότι αυτές οι μορφές οι οποίες, οι οποίες ευτύχησαν να ζήσουν κάποιες Ιστορικές περιόδους Ξέρεις δεν ήταν από μόνοι τους Γραφικοί να φωνάζουν Είχαν πίσω και την πλειοψηφία ενός λαού η οποία δεν άντυχε αυτό το οποίο υπέρχονταν ή αυτό το οποίο πήγαινε να γίνει και έβαζαν μπροστά αυτό που έβαζαν για οποιοδήποτε αγώνα. Εδώ πέρα μιλάμε ότι η πλειοψηφία τούτου του λαού είναι, είναι, ξαφνικά ξύπνησαν μια μέρα λοιπόν, και έγινε το συντομότερο ανέγκροτο όχι αυτό που λέγαμε παλιά μια μερα και εγινε το συντομοτερο ανεκδοτο τουρίστας Έλληνας Ευρω... Ευρωπαίος Ναι Έλληνας Ευρωπαίος δηλαδή ε, ε, Πώς να σας το πω Όχι ότι δηλαδή δεν ήμασταν Ευρωπαίοι Είμασταν και Εύρω Καμία αντίρρηση Συν αυτά που κουβαλάνε τα Πέι από κάτω Αλλά Πώς ξύπνησαν τούτοι εδώ και έχουν λισάξει δηλαδή πά σε καφενείο και πει και μιλήσεις εναντίον της Ευρώπης Θα πέσει πάνω σου ο ποταμής ο σοπαδός, Και θα σου γιομίσει δαγκοματιές Θα σε ρουφήξει να πούμε σαν λουκούμη του έρωτα Αυτοί οι τύποι λοιπόν Οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν το παπάρι τους να κατορίσουν μέχρι χθε. Ξαφνικά έγιναν Ευρωπαίοι Ευρωπαίοι σου λέω με αρχηγούς τύπου Θεοδωράκη, αρχηγούς τύπου Τσίπρα, τύπου Σαμαροβενιζελοκουρελοκαρατζαφέρνιδον και όλων αυτών οι οποίοι γεννήθηκαν ρε παιδί μου στα Σανζενιζέ, στα Καρτιέλα Τεν, στα Μούνχεν δεν μπορούν σου λέω να κάνουν χωρίς αυτή τη γα... γαρίφαλο και σκόρδα Ευρώπη αυτή την Ευρώπη την οποία δημιούργησαν ξεκίνησαν να δημιουργούν από το 47 και πέρα Καθήκια να πούμε Έβαλε μπροστά ο Χίτλερ Και συνέχισαν καθήκια τύπου Ζαν Μονέ Καθήκια τύπου Καραμανλέα Υποτακτικός βέβαια Λοιπόν να <laughs> και άλλον Για να φτάσεις στη σημερινή τη μορφή Έτσι λοιπόν που λες, κυρία μου και κυρία μου Σκιάξου τώρα γιατί ο σύμμαχός σου Πάνω απ' όλα είναι σύμμαχός σου Είναι Ευρωπαίος και αυτός ο Σόιμπλε Δια ακόμη φορά Σε σκιάζει ότι θα χρεοκοπήσεις Πάντω, εμεί έχουμε τον άνθρωπο εδώ που, μα, που παίζει, που μα παίζει, δηλαδή έχουμε τον ήρωά μα. Δεν ανησυχούμε διότι έχουμε τον ήρωά μα. Το Γιάννη με έναν νίνα, το τονίζουμε, μην μα κάνει και κανιά μήνυση. Το Γιάννη Βαρουφάκη. Ο οποίο ο Γιάννη Βαρουφάκη συνεχίζει να παίζει, να παίζει τουλάχιστον με τα bitcoin του. Ε, θα έλεγε εντάξει, ελεύθερη μορφή είναι, α κάνει ό,τι θέλει. Σημασία έχει ότι αντιμετωπίζει τη ζωή σου ως αέρα, ω ως ένα πάθ μεγάλο όπως είναι το bitcoin το οποίο πουλάει με άλλους απατεώνες στο διαδίκτυο κατάλαβες έτσι αντιμετωπίζει τη ζωή σου όπως είναι το bitcoin ένα ανύπαρκτο νόμισμα ένα αέρας, μια μπαρούφα με το οποίο κοιτάνε να φάνε τα χρήματα ε, παγκοσμίως ε, ανθρώπων οι οποίοι πέφτουν στο λούκι Αέρα κοπανιστό που λες, λοιπόν τα έχουν όλα έτοιμα ενώ Μέρκελ και ο Λάντ Καλά είναι και ο Λάντ τώρα καταλαβαίνεις Μπροστά πηγαίνει η Μέρκελ ο αρχηγός Και πίσω του ο σκύλος, ο Πίσω του ο σκύλος, ο Λάντ Ενώ τα έχουν συμφωνήσει Ο Βαρουφάκης Έχει ενδυθεί το ρόλο του Αντάρτη Πέρασε τα φυσεκλίκα, τα bitcoin στα βρωτά Στο το μάρι του Και θέλει να κάνει τη... Μπορεί λέει, να κάνει τη ρήξη τελευταία στιγμή δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι είναι καμιά παρθένα Λε να πάθει ρίξη τελευταία στιγμή. Ε. Γιάννη, τι λέει ο ίδιος. Ε. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Ε. Θα κάνει τη ρίξη ρε παιδί μου την τελευταία στιγμή ο Γιάννη. Η τελευταία δηλαδή πάνω στη στροφή δηλαδή που θα σου πατήσουν το κεφάλι όταν τους αρπάξει ο Γιάννη θα του κάνει ένα αεροπλανικό. Αν και ο ίδιος λέει έχει τρομοκρατηθεί από την... Από την την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Είναι και αυτό τρομοκρατημένος, μεγάλη. <σώ> <σώ> είναι τρομοκρατημένοι οι χορτασμένοι και δεν είναι οι οδηγούμενοι στις, στην κρεμάλα, στον κρεμό, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πάρουν ψωμί σήμερα. Είναι ο Βαρουφάκης τρομοκρατημένος. Ο τοποθετημένος είναι και τρομοκρατημένος. <σώ> Οπότε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, μπορεί τσακ την τελευταία στιγμή να τους τραβήξει μια τρίπλα τύπου μέσα διότι ο Βαρουφάκη αν δεν το γνωρίζεις να σημερώσω, να σε ενημερώσω έχει και πλάν B έχει και πλάν C έχει και αεροπλάν έχει και ράταν πλάν έχει και κλάν και δεν ξέρει τι του γίνεται για το ΦΠΑ κάποιο από όλα αυτά τα πλάν θα κάτσει λοιπόν και θα πάει. η κατάσταση μια χαρά θα πάει μη μη μη, μη, μη, μη. έχουμε και plan B είπε ο Βαρουφάκη, έχουμε και plan C για το ΦΠΙΠΙΑ. Από όλα έχει ο Βαρουφάκη. Έχει, είπαμε, πλάνα, αεροπλάνα, ραταμπλάνα, ε, κουμπάλα, τα πάντα έχει. Αυτά είναι οι θεατρικές παραστάσεις, κυρία μου και κυρία μου, οι οποίες δίδονται, ορίστε παρακαλώ. Χαίρετε. Αχα. Oh, huh. yeah. yeah. ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι παίρνουν ναι ναι κινητό εδώ για να δούμε ναι ναι μπα δεν παίρνει μπροστά φυσικά δεν είμαστε καλά φυσικά δεν είμαστε καλά φυσικά δεν είμαστε καλά και ξέρεις ε, ο, ο Βαρουφάκης και που παίζει με τα Plan B και εσύ και ετοιμάζονται όπως είπες να μας βάζουν να μας χώσουν και άλλα πέντε δίσ να μας φορτώσουν και να να να να να, να. και αυτοί παίζουνε αυτό δεν είναι όπω είπε, πολιτική. Ούτε με ΉΤΑ ούτε με ο Μικρογιώτη. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις δει εσύ τα τελευταία α, ή να μην σου υποβετά τα τελευταία. Α, 70 χρόνια. Πολιτικοί με ΉΤΑ ή πολιτικούς να μπορούν να ανταποκριθούν στο σοβαρό ρόλο και στην αξιοπρέπεια μιας χώρας στην ελευθερία ενός λαού. Εντάξει μην βάλουμε το γνωστό και τι κάνει αυτός ο λαός. Ο αυτός ο λαός Είπαμε νάντε, να το ξαναπούμε έχει εκμαυλιστεί τόσο πολύ που δεν ε, ε, τίποτα Αλλά εγώ ξέρεις, κάπου μέσα μου βαθιά πιστεύω ότι η μερίδα η οποία πια τις έχουν μεγαλώσει οι Και είναι έτοιμες να δαγκώσουν κάποια λαιμό έχει μεγαλώσει Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ Αυτό, αυτή η προσωπική άποψη είναι. Είναι προσωπική άποψη διότι ε, ποιος άλλος να τους πείσει τώρα ότι θα διατηρήσουν τα κεκτημένα τους ή θα επανέρθουν στην εποχή της Μυκόνου και της Ψαρούς και του αυτό. Το. Ποιος άλλος. Άντε την ελπίδα τη φάγανε την, αξιο... την αξιοπρέπει, την αξιοπρέπει εντάξει. Την ελπίδα τη φάγανε στη Μούρη και νιώθουνε που θα πάει η κατάσταση. Υπάρχει κάποιο άλλο ανάγχωμα τους... που να το πιστέψουνε. Τι να σου πω μπορεί και να υπάρξει. Τι να σου πω αδερφέ μου μπορεί και να υπάρξει Δεν έχω ε, Διότι αναχώματα ας πούμε τύπου Και φτιαγμένες καταστάσεις τύπου ποταμιού ας πούμε Το οποίο μέχρι να έρθει συμφωνία δεν θα κάνει και αυτό αντιπολίτευση Δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή μεγάλη η μοναδική αντιπολίτευση που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ Ως κυβέρνηση Είναι ο, ο Λαφαζάνη και ο Μιλιός Προσέξτε <Ροί> <Ροί> <Ροί> Δεν είναι να τι συμβαίνει, δεν κάνω αντιπολίτευση. <Ρι> Μέχρι να έρθει συμφωνία. Δηλαδή, αυτή τη συμφωνία την περιμένουν όλοι. Συμπολιτευόμενοι και υποτιθέμενοι αντιπολιτευόμενοι. Και ε, το θέμα είναι το εξή. Στου οπαδού του ποταμιού, απευθυνόμαστε και όλων αυτών των συμπολιτευόμενων και αντιπολιτευόμενων. <Ρι> αυτή η συμφωνία, ακόμη πιστεύει <Ρι> ότι θα λειτουργήσει για σένα, αποκλειστικά εσένα, οπαδέ του ποταμιού, του ΣΥΡΙΖΑ, του, του Σαμαροβενεζολοκουρέλα. Ο... Λέμε ρε, μου τώρα. Δεν μιλάμε στο διορισμένο βολεμένο αλλά και αυτός ακόμα έχει πάρει μυρουδιά τι θα γίνει διότι όπως λέγαμε τις προάλλες οι λαγοί τύπου Ρωμανιά και τύπου βαρουφάκι στα πέταξαν τα νούμερα βέβαια πάντα τα νούμερα τα πετάνε προς τα πάνω εκεί θα κάτσει η μπίλια με τις νέες συμφωνίες έχεις καμιά αμφιβολία το ερώτημα ξαναλέμε είναι απλό εάν δεν κερδίσει αν δεν... αυτό το κράτος εργαζόμενο αυτή η χώρα Πώς θα πληρώσει αυτούς σου λέω εγώ, άστε τα δανεικά, τους μισθούς, πώς, μόνο με δανεικά, δεν γίνεται. Οπότε λοιπόν μεγάλε, πάρετε και το ποτάμι, όταν βλέπεις τώρα, όταν έχεις αρχηγό κόμματος τύπου ποτάμι και οπαδούς πάνω απ' όλα τύπου ποτάμι, βουλευτές τύπου Θεοχάρη, πώς το λένε εκείνο το άλλο το Σούργελο, το, έναν εθοποιό εκεί και έναν τον Αμπρατζά, πώ το λένε ένα τηλεοπτικό χρυσοπληρωμένο από την ΕΡΤ, την παλιά... Ε, σούργελο και γάλος τέτοιο, δηλαδή Πολύ είναι αμέτρητοι αδερφέ μου Λοιπόν εντάξει Αναφωνείς για μία ακόμη φορά Πού πας Ελληνάκι με τέτοια μυαλά Λοιπόν παντούς γεγονός είναι ότι έχουμε και αποθεματικά Έχουμε 800 εκατομμύρια αποθεματικά Ναι ε, έχουμε αποθεματικά τι θες ρε. Το χρέος βέβαια έχει φτάσει Λέν αυτή στα 313 δις. Κάνουμε μία έτσι λοιπόν, τους χώνουμε τα 800 που έχουμε στα αποθηματικά και τους βουλώνουμε το... Τι τους βουλώνουμε? Μουσική Τελικά η υπόθεση είναι αυτό το πάρα πολύ απλό. Είμαστε για γέλια. Μουσική Όχι για κλάματα, για γέλια είμαστε. Μουσική Ακούγοντας ακόμη ο... και παρακολουθώντας όλη αυτή τη λειτουργία της υποτιθέμενης δημοκρατίας της υποτιθέμενης ελευθερίας της υποτιθέμενης ζωής στην οποία μας έχουν εγκλωβίσει αυτά τα σούργελα μαζί με τους οπαδούς τους Είτε είμαστε για γέλια τίποτα άλλο κανένας δεν δίνει σημασία προσέξτε ε... σας, γι' αυτό σας λέω ρίξτε μια ματιά στα ρεπορτάζ τα οποία παρακαλώ Το μεγαλύτερο ανάχωμα αγαπητέ μου φίλε δεν είναι η εκλογέ εσύ Το μεγαλύτερο ανάχωμα είναι ο εκμασμό θα σου έλεγα εντάξει, με, ε, ε, στις, όποια εκλογική αναμέτρηση και να πάρεις ε, από το 45 και δόθε είναι αποτέλεσμα ε, το οποίο ήταν ε, προκαθορισμένο καμία αντίρρηση και εξουσιαστές του οποίου ήταν τοποθετημένοι καμία αντίρρηση αλλά ξέρεις κάποια στιγμή όσο εκμαβλισμένος και να είσαι, όταν ζεις ζεις δίπλα σου γεγονότα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά Δεν μπορεί κάπου, κάπου μέσα σου Μπορεί και να σκεφτεί τι γίνεται ρε παιδιά Έτσι α, ας ξεκινήσει από εκεί η ιστορία Σας ε, προτρέπω να μια ματιά Στα τελευταία δύο ρεπορτάζ της Μαρίας Και του Ξενοφόντα Διότι πραγματικά Αξίζουν τον κόπο Και είναι η επιτομή της δημοσιογραφίας Αυτή είναι η δημοσιογραφία Γιατί σας το λέω αυτό Προσέξτε τώρα από το 2015 όπως τα λέει εκεί αναλυτικά και ο Φόντας στο... στο ρεπορτάζ του βάζουν λουκέτο τέσσερις βιοτεχνίες καθημερινά στη Θεσσαλονίκη αυτά είναι στα επίσημα χαρτιά τις λουκεταρισμένες βιοτεχνίες λόγω της κατάστασης δεν είναι, τις αναφέρουν στα, δημο... στα επίσημα νούμερα εκτός από τα λουκέτα μέσα σε πέντε μήνε. 588 επιχειρήσεις στη Σαλονίκη μόνο έκαναν προσωρινή πάυση εργασιών για να μην επιβαρύνονται άλλο με φόρους κατάλαβες αλλά πρόσεξε την ασφάλεια πρέπει να την πληρώνουν υποχρεωτικά το ερώτημα λοιπόν ξαναμπαίνει πως να επιβιώσει μια επιχείρηση ξεκινώντας να πληρώσει τα πάγια της άστατα άλλα εάν δεν κερδίσει το επιχειρήν είναι εργασία ε, βαρουφάκι, ονομολόγη Τσίπρα, πρωθυπουργέ Κατάλαβες, δεν είναι Ισπράτην, δεν είναι Βολεύιν, δεν είναι Είμαι αεργός Δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου Και με διόρισε ο μπαμπάς και το κόμμα Κατάλαβες, λέμε να και το καταλάβεις κάποια στιγμή δηλαδή. Μπάς και σου περάσει Ψήγμα σκέψεις από το μυαλό σε αυτά λοιπόν δεν δίνει σημασία κανένας. Τους ακούς και χτυπιούνται όλα αυτά τα ανδρίκελα τα οποία συμμετέχουν και στην τηλεοπτική δημοκρατία καθημερινά πώς θα εξευρεθεί πακέτο για τον πληρωμή μισθών και συντάξεων ποιων μισθών. Λε, λε, λε. Παράγουν κάτι αυτοί οι οποίοι θα τους πληρώσουν στο μισθό κάθε μήνα. Λε, λε. Κάνουν κάποια παραγωγή λε, λε. αλλά ξεκολιά κάνετε είπαμε. Τους δίνετε ένα μισθό, τους παίρνετε κάποιου φόρου Οι οποίοι δεν φτάνουν ούτε για, για, για, για γλυφιτζούρια Θα το καταλάβετε επιτέλους Μπα, δεν νομίζω Διότι για να καταλάβεις κάτι Πρέπει να συμμετέχεις σε αυτό Πρέπει να το έχει κάνει έστω και μία Στιγμή στη ζωή σου Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι Αυτό λοιπόν Το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή Ορίστε Ευχαριστώ ε, φίλε μου τηλεακροατή ε, Πιστεύεις έχω πει ποτέ Ότι είναι 313 τα δις που χρωστάμε Αυτό το νούμερο λένε αυτοί Κανένας δεν ξέρει πόσα χρωστάμε Μήπως προσθέτουν σε αυτά που χρωστάμε Και αυτά που χρωστάν οι Έλληνες σε εφορίες Σε τράπεζες και δεν δηλαδή, που είναι 200 δις Αυτό δεν είναι χρέος Τι είναι Όμω κυρία μου και κυρία μου Αυτή η μαστούρα η τηλεοπτική καθημερινή μαστούρα Με αυτού τους αληχταράδες κάθε μέρα τι σου προσφέρει δηλαδή, για να καταλάβω, σου έδωσε καμία λύση τόσα χρόνια, σου έδωσε κανένα αποτέλεσμα, άνοιξε κανένα μεροκάματο, όχι. Αυτοί εντεταλμένοι εκεί αληχτάνε κάθε μέρα, εσύ μας εκεί πέρα, Τους κοιτάς λοιπόν, να περάσει και αυτό το βράδυ, μπα και έρθει η ελπίδα αύριο και ξαναπάμε στην Ψαρού Πρώτο, πρώτη, πώ τη λένε, ξαπλώστρα κύμα, να παραγγείλουμε τη σαμπάνια μα. Είναι δυνατόν. Μπαίνουν λοιπόν Λουκέτο καθημερινά σε πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή δεν αντέχουν άλλο οι άνθρωποι τους ξεσκίσανε να το πούμε έτσι απλά τους ξεσκίσανε και εκείνο το οποίο θα συμπληρώσουμε είναι ούτε μία λέξη συμπάθειας ούτε μία λέξη συμπάθειας εντάξει δεν θα ρωτήσω τι ψηφίσαν αυτοί οι άνθρωποι στις εκλογές ξέρεις μπορεί να ψηφίσαν και ελπίδα αλλά αυτοί αν θέλεις έχουν και το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου Δηλαδή της παραγωγής Η παραγωγή είναι έντιμος βίος Η μάσα και η ξάπλα και το βόλεμα είναι άτιμος βίος Υπάρχει τεράστια διαφορά Οπότε λοιπόν μεγάλε Έχουμε, περιμένουμε τα επενδυτικά πακέτα Τα επενδυτικά πακέτα τα επενδυτικά πακέτα που θα φέρει του, του Γιούγκερ που θα φέρει ο Τσίπρας Σε! με τη μακροχρόνια λύση Σε! Σε! Σου είπα τα 400 χρόνια των Οθωμανών θα σου φαντάζουν Τι σημαίνουν επενδυτικά πακέτα τώρα Πρόσεξε φαρυστή. Είναι ας πούμε κάτι ε, ε, ε, ε, Αυτή τη στιγμή τα επενδυτικά πακέτα Ουσιαστικά ε, Ισχύουνε στη Ρουμανία Το 85% της οικονομίας Το διαχειρίζονται πολυεθνικές, Οι οποίες επένδυσαν Με επενδυτικά πακέτα στη Ρουμανία Και ο κατώτατος μισθό είναι 221 ευρώ <Και> Με μαύρη εργασία Η οποία ξεπερνάει το 40% <Και> Κατάλαβες μεγάλε; Πόσο σου είπε Μισθό ο Βαρουφάκης Ζητάνε 700 Κατώτατο Έλα μην βαυκαλίζεσαι, σου είπα αν κλειδώσει τα 350 λόγω του ότι είσαι και απόγονος του Θεμιστοκλή, θα είσαι τυχερός. 221 ευρώ κατά το μισθό λοιπόν, μαύρη εργασία πάνω από 40% Το 85% της οικονομίας της χώρας της Ρουμανίας Λινάβη. το διαχειρίζονται οι πολυεθνικές με τα επενδυτικά πακέτα. Ε λοιπόν μεγάλε, σε ρωτάω εσένα τώρα. Ακόμη πιστεύεις ότι αυτοί εργάζονται για το καλό σου Καλά κάμνης και το πιστεύεις Εξάλλου από ό,τι σου λέει και ο έτσι σου Πίστευε και μη ερεύνα Φίλα το κούτελο Κίτσα για βαρβάρας Μπας και δεις το θάμα μπροστά σου Λοιπόν κοίταξε για να δεις Που έχουμε καταντήσει μεγάλε Μπορεί να μην το πιστεύεις Όμως η Κομισιόν Έχει καταργήσει Κοινοτικό νόμο που επέβαλε, α, άκου τώρα σε παρακαλώ, τα αγκούρια που παράγονται στα κράτη-μέλη να έχουν κυρτότητα 10 χιλιοστά για κάθε 10 εκατοστά μήκος. <μή> Δεν τους αρέσουν τα στραβά αγκούρια, ρε παιδί μου. Τους πνίγει, κατάλαβες, μπορεί να τους κάνει ζημιά στο σύστημα εκεί το καταλαβαίνω. <μή> το καταλαβαίνεις τώρα που σου λέω. <μή> τον κατάργησε τον κοινοτικό νόμο ο οποίο λέει επέβαλε στα αγγούρια που παράγονται στα κράτη-μέλη όπως είναι η Ελλάδα στην Ελλάδα βέβαια δεν παράγουμε πια αγγούρια γι' αυτό και τα καλύβια κάτω έχουν δυστυχία μεγάλη ήταν το νούμερο ένα αγγούρι το καλυβιώτικο να έχουν κυρτότητα ήθελαν τα αγγούρια 10 χιλιοστά για κάθε 10 εκατοστά μήκος δηλαδή ένα ικανοποιητικό αγγούρι γι' αυτούς τους τύπους λοιπόν θα ήταν ε, μια, ξέρω εγώ ενός μακρου. 50 εκατοστών, λέμε τώρα ρε παιδί μου να το νιώσουν οι άνθρωποι Τι κυρτότητα θα έπρεπε να έχει αυτό το αγγούρι? Α, Ρωτάμε ρε παιδί μου Τι κυρτότητα θα έπρεπε να έχει το αγκούρι, Το αγκούρι Έπρεπε να τους το έχουν εχώσει Στο λαρέγκι Ακούστε τώρα την προτείνει η κυβέρνηση Στην Τρόικα ε, Συγγνώμη, στου θεσμούς Τι ωραία του γράφει εκεί η Μαρία ε, τους, σφαγής, τους εκτελεστές σφαγής τους, ε, το μόνο που πρόσφερε η αριστερή κυβέρνηση είναι να τους αναβα, αναβαθμίσει από σφαγή σε θεσμούς ναι σε ένα κάποιο σημείο θυμάμαι το διάβασα λοιπόν η πρόταση λέει της ε, κυβέρνησης στην Τρόικα, ε, συγγνώμη στους θεσμούς είναι Όσοι δικαιούνται να πάρουν σύνταξη στα 57, να πληρώνουν από την τσέπη τους εις φορές στο ασφαλιστικό μέχρι να φτάσουν τα 62. <Κι> Εγώ σου λέω εντάξει. Να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Πού να τα βρούν. Έχεις αφήσει καμιά εργασία να πάει να δουλέψει κανένας 55-57 για να πληρώνει από την τσέπη του... Το, ασφα... το ασφαλιστικό του ταμείο το οποίο δεν θα υφίσταται σε λίγο καιρό άστο yeah. αυτό yeah. Μέχρι να φτάσει στα 62 yeah. Πόσο θα συνεχίσετε να μας κάνετε πλάκα yeah. Πόσο θα συνεχίσετε να μας κάνετε πλάκα yeah. Πόσο θα συνεχίσετε να μας κάνετε πλάκα yeah. Με τη βοήθεια των οπαδών σας yeah. Πόσο Κυρία μου και κυρία μου Στον απόπατο είναι όλα ε, Χτες έδωσε ένα ρεσιτάλι κυρία Κωνσταντοπούλου εκεί πέρα Έβαλε χέρι λέει στον αστυνομικό Γιατί δεν άφησε τους διαδηλωτέ, Νοσηλευτές και γιατρούς Να κάνουν πορεία προς τη Βουλή Διότι λέει η Βουλή είναι ανοιχτή Να δέχεται τους διαδηλωτέ Και άλλα τέτοια ωραία Και βέβαια έγινε σοου Ακόμα και σήμερα φαντάζομαι ότι θα αληχτάνε Οι αληχταράδες ένθεν κακήθεν στα παράθυρα της τηλεοπτικής μαστούρας ε, το θέμα είναι το εξής αυτά είναι και τα φαινόμενα των καιρών ο διαδηλωτής, το διαδηλωτή δηλαδή που κατεβαίνει κάτω, κάτω για το δίκιο αίτημά του να τα κάνει και ρημαδιό αν χρειαστεί να τον υποστηρίζει αυτός ο οποίος είναι όργανο των εκτελεστών που τα έκαναν ρημαδιό Α, χωράει λογική σε αυτό το πράγμα, βλέπεις πουθενά λογική εσύ Γι' αυτό μιλάμε αγαπητέ μου και αγαπητή μου για ανάχωμα Για ανάχωμα, μιλάμε για φοβερό ανάχωμα Η εκαθαριστική λογαριασμοί της αγαπημένης μας ΔΕΗ Είναι φοσκωμένη κατά 40% Λέγαμε τις προάλλες και άντε και να το ξαναπούμε 10, 10 ευρώ ρεύμα 350 αριθμιζόμενες χρεώσεις Αδυνατούν Όχι οι βολεμένοι Οι άνθρωποι της πραγματικής ζωής Αδυνατούν πια Να ανταπεξέρθουν Για να διατηρήσουν το κοινωνικό αγαθό Ή νερό είναι αυτό Ή ηλεκτρικό ρεύμα είναι Ένα νοικοκυριό ας πούμε με κατανάλωση 830 κιλ, ε, κιλοβατόρε πρώτης αύξησης του αυτό πλήρωνε 21,83 ευρώ μετά την αύξηση ε, της κατανάλωσης τη 1307 κιλοβατόρες διότι είχαμε χειμώνα όπως ξέρετε θα καταβάλει 35,48 ευρώ κατάλαβες άρα 13,5-14 13 ευρώ παραπάνω γιατί έτσι κάύλο κα, ΚΑΒΛΟ τις... ήρθε της ΔΕΗ τόσο απλά μεγάλε τόσο απλά μέχρι 40% παραπάνω καλούνται αυτή τη στιγμή οι σφαγμένοι, αυτοί που δεν έχουν δουλειά να πληρώσουν σε αυτή την εταιρεία η οποία το μόνο το οποίο έχει προσφέρει στην Ελλάδα από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα είναι να ξεπουλάει εθνική κυριαρχία και εθνικές γέες να στο το πω αλλιώ. γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε τα έχουμε πει, τα έχουμε ξα... μα τα ξαναϊπεί, είναι και εκεί στο στον τοίχο μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε τα ωραία που έχει κάνει η ΔΕΗ και συνεχίζει να κάνει από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτή η εταιρεία λοιπόν Λοιπόν, αχ, πά, ρε. Έχω λαφαζάνι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Απ' τη μία λέει στην ΕΕ ότι δεν έχουν λόγο για την ενέργεια στην Ελλάδα. Απ' την άλλη ζητάει από την ΕΕ η Ελλάδα να μπει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Ενεργειακών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντο. Δεν μα του λάνει εντελώ. Θα μου πει πρέπει να παίξει και το ρόλο του κι αυτό τη αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση. Κάτι πρέπει να κάνει ο άνθρωπο. Απ' τη μία, λοιπόν, μα λε: δεν έχει λόγο. Ωραία, παρόλο το ότι ισχύουν οι νόμοι αυτά που έχουμε πει. Απ' την άλλη. Πώ ζητάς από την ΕΕ η Ελλάδα να μπει στο πρόγραμμα ευρωπαϊκών ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντο, Δηλαδή, ζητά από, ε, ε, από του ε, εταίρου τη ΕΕ να διαχειρίζονται την ενέργεια στην Ελλάδα με ξένους επενδυτέ. Αυτό είναι τα ενεργειακά ε, έργα κοινού ενδιαφέροντο. Θα μα αποζουρλάνετε εντελώ, Δηλαδή, πάει, τελειώσαμε. Τε, τέλεστε. Έλα. Έλα ρε, πα, έπα και εγώ. Δεν θα έχω πάνω σήμερα. Ζητάει ο Πάνο Αμερικανική βάση στην Κάρπαθο. Απάνθρωπο! Να τα, τα αεροπλανοφόρα. Να πηγαίνει και ο Πάνο για κανένα ψάρεμα εκεί. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν στην Κάρπαθο Αμερικάνικη βάση που α, βρίσκεται στην Αμερική ο Πάνο και εκεί δεν τον δέχτηκαν εκεί. Κάτι έγινε, κάποια βαβούρα έγινε εκεί πέρα. Τον παρακολουθούσαν με κουνούπια. Έβαλαν κουνούπια να τον παρακολουθάνε. Του πάνω. Λοιπόν, τούριξαν και τον ψέκασαν και λίγο. Και μάλλον γι' αυτό ζητάει η Αμερικάνη βάση στην κάρπα. Δεν εξηγείται αλλιώ να έχει κυβερνητικέ. <laughs> μας έχουν ζωλάντει όλοι μαζί. Και είπε ότι με τη Ρωσία οι σχέσεις τη Ελλάδα είναι μόνο οικονομικέ. Στου φίλου μα του Αμερικάνου. Ε... Ενώ ο Αμερικάνος υφυπουργός ε, Άμυνα ζήτησε από την Ελλάδα συνέχιση των κυρώσεων αντίον της Ρωσίας «Αε, βαράτε τον στα κολομέρια τον Πούτιν» είπε στον Πάνο και ντύθηκε ο Πάνος με τα δερμάτινά του πήρε και το μαστίγιο και είναι έτοιμο φόρησε και τη μάσκα «Κατ ο Πάνος» Λοιπόν, για τα σφιχτά τα δερμάτινα και είναι έτοιμο να βαρέσει τον Πούτιν «Βεγάλε, Είδε τι καλά περνάνε αυτή. Εσύ με την ψήφο σου Τα ε, δημιουργήσει όλα αυτά Δεν ξέρω, ε, με καταλαβαίνει, ε, Ναι φαντάζομαι Αλλά τώρα που θα γίνει η Αμερικάνικη βάση Στην Κάρπαθο Λοιπόν ε, Θαράζουν εκεί στο λιμάνι της Καρπάθου Και τα αεροπλανοφόρα Ο, ο, ο, ο, ο, ο όγδος Αμερικάνικος τόλος Να φτιάξουμε και μια τρούμπα, τρούμπα παιδιά Στην Κάρπαθο Να κονομάνε και πουτάνες κανένα φράγκο εκεί πέρα να μην εκδίδονται εδώ τζάπα να πούμε για. Το 5 ευρώ είναι πολύ. Εντάξει, μια χαρά! Μια χαρά! Μετά θα κάνουμε και έργα, ωραία, πάρα πολύ καλά. Η Γερμανία λοιπόν, τι καλή είναι η Γερμανία. Αχ, ακούω Γερμανία και μου σηκώνεται η τρίχα. Αποφάσισε να αποζημιώσει 4.000 Ρώσου στρατιώτε που ήταν αιχμάλωτοι των Ναζί. Α, ο Γκάουκ, ο, ο πρόεδρο τη Γερμανία. Ανέφερε ότι η χώρα του πρέπει να αποδεχθεί ότι η Γερμανία βασάνισε 5,5 εκατομμύρια Ρώσου και να πράξει τα ανάλογα ω μία συγγνώμη. Μεγάλε, μεγάλε θα αποζημιώσει 4.000 Ρώσου που ήταν εχμαλότοι των Ναζί. Ωραία, τι είναι τούτα τώρα, τι να σου πω, θα Μεγάλε, δεν. Δεν. Εκείνο που έχει σημασία πάντω είναι τα καλά παιδιά δεν χάνονται ποτέ. Τα πιόνια του συστήματος όλο και βουλεύονται Όταν ξέρω εγώ δεν τους ψηφίζετε δημοκρατικά να τους κάνετε βουλευτές, υπουργού και τέτοια Δεν χάνονται Για παράδειγμα ένα από αυτά τα πιόνια Στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ονόματι Παναγιώτης Ρουμελιώτης Διορίζεται νέος πρόεδρος του ΕΛΒΕΛ Του Ελευθερίου Βενεζέλου δηλαδή του... του αεροδρομίου Διότι όπως είπαμε το παιδί δικό μας να είναι και υπάρχουν. Τη δουλειά μας να κάνει, η μόνη των κατακτητών δηλαδή και θέσεις υπάρχουν πάντα για τους γερμανοτσολιάδες όχι μόνο μέσα στην απικία και εκτός. Μη σκιάζεστε, θα σας βολέψουμε ούλους. Ούλους θα σας βολέψουμε. Καλώ τη Βιβί, καλή σου μέρα. Τι είναι ο θεσμός, για κάτσε να δω τι μου λέει η Βιβί είναι μια σχέση ο θεσμό μεταξύ μελών μιας κοινωνίας η οποία παίρνει η οποία παίρνει με το χρόνο μια μόνιμη και νόμιμη μορφή Κάτι που ισχύει ως δίκαιο Καταλαβαίνετε με την μετανομασία της Τρόικας σε θεσμό Τι ακριβώς καταφέρανε Αμ το καταφέρανε Εμ το καταφέρανε αλλά βλέπεις Από ότι σου, σου φύρα Είχα πειράσει με του το Λαΐν απ' του βρεις <laughs> Λοιπόν, λοιπόν. Ε... Σου λέγα λοιπόν Έχει δίκιο ε, ε, Ξέρεις τι συμβαίνει Βιβί, με τη Μαρία Λοιπόν, εκείνο το οποίο κάνει ρεπορτάζ, ε, το, το ανακαλύπτουν μετά από 10 μέρες, μετά από μια εβδομάδα και πολύ σοβαρά ονόματα της δημοσιογραφίας, αλλά ξέρεις, δεν τα λένε όλα, διότι πολλά από αυτά που γράφει κάνουν τζιζ. Ε, μην χάσουν και το παντεσπάνε τους τα παιδιά, καταλαβαίνεις. Μην χάσουν και την προβολή τους. Αυτά είναι και λαοπρόβλητα δημοσιογραφικά ε, προσώπατα. Οπότε, λοιπόν, πόσο δίκιο έχεις κι εσύ, αλλά και η Μαρία. Αναβάθμισαν λοιπόν αυτούς τους φαγείς Τα εκτελεστικά όργανα δηλαδή τους εκτελεστές Αυτούς που πάταγαν τη σκανδάλι των ε, μηδραλιοβόλων Λοιπόν που λέγονται ε, τρόικα και τέτοια Τους αναβάπτησαν σε θεσμούς Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο Αυτό είναι Παίρνει με το χρόνο μόνιμη και νόμιμη μορφή και αυτό ισχύει ως δίκαιο Δηλαδή αυτή τη στιγμή Ο ελληνικός λαός δέχεται ως δίκαιο Κάει και του τελέφωνο α, Για βάλε να αλλάξουμε συσκευή Λοιπόν ε, Ως ε, δέχεται Τους θεσμούς Αυτό κατάφερε ο φίλος μας ο κύριος Τσίπρας Με τον κύριο Μπαρουφάκη Να δεχτεί Ο ελληνικός λαός ως δίκαιο Τους θεσμούς, ποιου θεσμούς Ποιος από αυτούς που τους ονόμασαν θεσμούς εργάστηκε. Ή είπε μια κουβέντα ε, ενδιαφέροντος Μια στιγμή για έναν Έλληνα Δείξε μας έναν Έχεις απόλυτο δίκιο λοιπόν Να σε καλά ευχαριστώ και για την επικοινωνία Κυρία μου και κυρία μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Προνέτα, μάμα, Ο ελληνικός λαός δεν είναι ο μόνος κυρίαρχος στην Ευρώπη Υπάρχουν και οι πολίτε των άλλων κρατών μελών και Κατάλαβα, και Αυτά μα είπε ο σύμμαχο ο Σόιμπλε Ο σύμμαχός ο Σόιμπλε Ρε καραγκιόζη, αν τώρα εσεί πείτε με, εγώ θα, εγώ θα τα πω με τη γλώσσα μου. Ρε καραγκιόζη, ρε ξευθυλισμένε, ρε κολογερμανέ, ρε κολοναζίστα, ρε κολοφασίστα, ρε, ρε τσογλάνι, λοιπόν, σύμμαχε των Ελλήνων μαλάκιδων, να το συμπληρώσουμε και αυτό, ποιον άλλο λαό έχει ξεσκήσει στην Ευρώπη και παγκοσμίω επί 75 χρόνια, εκτό από αυτό το λαό που λέγεται ελληνικό. Και ήρθε αυτό ο μαλάκα ο λαό σήμερα να σε θεωρεί σύμμαχο. Καταλαβαίνεις ρε αλίτη, ρε κούτσαβλε Ρε κούτσαβλε της ιστορίας Βρε αρχιμαλάκα βρωμογερμαναρά ξεφτυλισμένε Καταλαβαίνεις τι λες Ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι ο μόνος κυρίαρχος στην Ευρώπη Το έπαιξε ποτέ κυρίαρχος λαός στην Ευρώπη 75 χρόνια το ξεσκίζεις ρε ξεφτυλισμένε Με τους εντόπιους γερμανοτσολιάδες, Δεν δουλεύει το τηλέφωνο Χριστοφοράκους Μητσοτακουλαίους Όλα αυτά τα τσογλάνια Τους γερμανοτσολιάδες Είσαστε τόσο πολύ ξεφτυλισμένοι Όσο και οι εντόπιοι ξεφτυλισμένοι οπαδοί σας Αυτά έχω να σας πω Διότι ε, δεν έχω άλλο τι να προσθέσω Επιθύμησα να ακούσω λίγο Μανώλη Τσιτσάνη και Μέρι Σα Σας το αφιερώνω και γυρνάμε να κλείσουμε Σβηνοα των ποτών, μαλοσάσενοδο, αγαπηβά μου πητά. Για λέ, για λέ, για λέ, για λέ, για λέ, για λέ, μα. Σβηνοα Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, να σας ενημερώσω κι εγώ από τώρα ότι απεκαταστάθη ο τηλεφωνικός σύνδεσμος Είχαν καεί και εδώ μέσα κάτι μηχανήματα τα οποία δυστυχώς Για να δω, αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Έτσι τα μύριζε και αυτό. Τι Δεν ξέρω να το πάρω να το πάω στο κόστα να το ανοίξει. Λοιπόν, που λε, Ελληνάρα μου, αυτά τα νέα. Δεν έχουμε άλλο τι να προσθέσουμε. Ο τηλέφωνος αποκαταστάθηκε. Αλλά είναι αργά, είναι πια αργά. Μείνετε στουτισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσω σε ε, ε, ε, του καναλάρχου. Εμείς ε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα ωραία... Τις ωραίες παρατηρήσεις Που δεν μας κάνατε σήμερα Όσες μας κάνατε τέλος πάντων Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πάρα πάρα πολύ καλά Γεια σας και χαρά σας 101,5 FM star